Produced by Greek Latinario Austin, Texas, july two thousand three, Mark, chapter four. Katise Titalasi Kepaso και έλεγεν αυτος εν τη διδακιά βτου ακούετε ιδού ο και γίνετο εν τα πετινά και κατέφαγεν αυτο και Keoti anetilen o Ilio sekavmatisti ke diatom miehin rizan exiranti Ke alo episinepitasakantas ke anebisaneakante ke sinepniksanavto, ke karpon ukedoken. Ke ala episinistin gintin kalin ke ididu karpon anavenonta ke avxanomina, ke eferenistriakonta, ke e nexikunta, ke nekaton, ke elgin o se kiota acuin και ότε γίνεται ο κατά μόνας, ή ρότων αυτών υπέρ' αυτών, σύν της δώδεκατάς παραβολάς. Και έλεγαν αυτοίς, «Η μην το μυστήριον δέδωτε της του de της έξω εν τα πάντα γίνεται. βλέποντες και μη και ακούοντες και μη μη πότε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 και εικίνοι εισιν ειπιτιν γιν την καλήνας παρέντες, ειτιν εισακούσιν τον λόγον, και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα, και εν εξίκοντα και εν εκατόν. Και έλγεν αυτις ότι, μιτιαρκέται ο λιχνόςι να υπο τον μόδιον τί, υπο την κλίνιν, ούχι να επιτιν λιχνιάν τί, ουγάρες την κρύπτον ειάν μίοι να φανερό τί, ού δέγενε το απόκριφον άλλοι να έλτις «Ή τις έχει ότα Και έλεγαν αυτοίς τι ακούέτε. Εν το μέτρο μετρείτε, και και και έλεγεν, «Ούτος έστειν η βασιλία του Θεού, ως άνθρωπος βάλει τον σπόρον επί της γης, και κατεύδει, και εγύρει την νύτα και ημέραν, και ως σπόρος βλαστά και μικύνται, ως οκείδεν αυτος, αυτομάτι η γη καρποφορί, πρώτον κόρτον, είτεν στάχιν, είτεν πλήρησιτον εν το στάχι, οταν δε παραδίο καρπος επί της αποστέλει το τρέπανον, ο Πόσομαι όσομαιν την βασιλία του Θεού, η αυτήν παραβοληθόμαιν, ως κόκο ως όταν σπαρεί επί της μικρότερον ον πάντον των σπερμάτων τον επί και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται πάντον των την και τί αυτοίς παραβολείς πόλες ελάλι αυτοίς τον λόγον, καθώς εδίνα το ακούιν. Κορίς τί παραβολείς οικελάλι αυτοίς, κατι πάντα. Και λεγι αυτοίς ενεκίνη τη οψίας γενώμενες, διέλτο μεν Και αφέντες και τα κύματα επέβαλαεν εις το πλοίο, ώστε ειδικαιμίζεσαι το πλοίο, και αυτος εινεν τυπρίμνη, επί το προσκεφαλαιον κατεύδον, και εγύρουσιν αυτον, και λεγουσιν αυτον, διδάσκελε, ου μελησίω τη απολύματα, και διεγέρθεις επεθύμησεν το άνεμο, και είπεν τί τα λάση, σιωπα, πεθυμόσο, και εκόπασεν ο άνεμος, και γίνε το γαλίνι μεγαλή. Και είπεν αυτοίς, τι τα λαση σιωπα και εκοπασεν ο ανεμος και γινε το γαλινι μεγαλη και ειπεν αυτοις τι διλη εις Υπο εκετε πιστιν, και εφοβίτι σαν μεγαν, και ελεγον προς αλίλους της και ο ανεμος, και η